Τι τα θέλει τα λεφτά, χέρια λαζούν τα ακτικά. Οι Γερμανικέ τράπεζε έχουν πολύ το χρήμα. Τι τα θέλει, τι τα θε, μήπω τα χεστια από το Πολύ χρήμα. Τα λεφτά είναι Δανικά. χέρια λαζούν τα ακτικά. Να <Το> τα κάψεις, τι τα θε, μήπω τα χεστια Πολίζεις το χρήμα. Τα λεφτά είναι δανικά, και αργιά λαζούν τα κτίκα. Να τα ταψίσεις τα τές, μη και αποκτές. Έχουμε γίνει λακέδες και νουμάκια το Ε, πρέπει κάποιος να τα πει. Και τα λέει ο Τελοπον. Και πολύ καλά κάνει. Και τα λέει ο τελοπόν σύμφωνα με τα. Όσα είδαμε χτες, είδαν το φως της δημοσιότητας γιατί τέτοια εποχή κάθε χρόνο δίνονται τα πόθεν έσχες στον αέρα, στη δημοσιότητα, αφορούν το έτος 2018, τώρα είναι και πρόεδρος Ελληνικού Κόμματος ο κ. Βελόπουλο, οπότε δόθηκε και το δικό του και μάθαμε ότι έχει καταθέσεις και στην Γερμανία η οποία έχει ρουφήξει το αίμα της Ελλάδος, κάνει ό,τι θέλει στην Ευρώπη, αλλά έχει ζεστό χρήμα έχουν ζεστό χρήμα οι γερμανικές τράπεζες. Το χαμηλότερο εισόδημα 8.400 ευρώ δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος όμως έκτινα την περιουσία του ως πρωταθλητής της καταθέσεις ύψους 450.568 ευρώ σε τρεις χώρες και κυρίως στη γερμανική Deutsche Bank. Η Deutsche Bank περνάει μια κρίση από ό,τι όλοι γνωρίζουμε και κάπω πρέπει να ενισχυθεί. Αν δεν την ενισχύσουμε, όλοι μα, έτσι κι αλλιώ είναι η μητέρα των τραπεζών, είναι η βασίλισσα των τραπεζών. Έχουμε και εμεί εδώ τι δικέ μα, αλλά σαν την Deutsche Bank δεν υπάρχει. Αλλά ε, υπάρχει μια φιλολογία από χτε, βάλουν τον κύριο Βελόπουλο, λένε διάφορα, ή με σκεπτικισμό οι ψηφοφόροι του, οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι του μεροκάμα, του μαζεύουν ευρώ-ευρώ για να αγοράσουν τα φάρμακα, τα γνωστά το τελοπών και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία, καχυποψία, το γεγονός ότι ο πρόεδρός τους που φέρει και τον τίτλο το κόμμα ελληνική λύση έχει καταθέσεις και πολλές, πολλές, στο εξωτερικό. Εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά που λέγονται πλαγίως ή από χτες, γιατί ακούμε αυτά που ακριβώς και μόνο λέει ο ίδιο. Σας λέω λοιπόν ευθέω ότι εδώ θα ακούτε μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό είμαστε διαφορετική ελληνική λύση. Γιατί αγαπάμε πρώτα την Ελλάδα, πρώτα σε Έλληνε και μετά το κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα. Δεν με διαφέρει τίποτα άλλο. Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο. Πλέοντα τη ζωή, πλέοντα τη ζωή, όλα τα Δεν με διαφέρει τίποτα άλλο. Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο. Τι τα θέλει, τα λεφτά, τι τα θέλει, τι τα θε. Τιάμπα λεφτά, τζάμπα λεφτά, ε, σάσο, θα σάμο. Τα λεφτά είναι δανεί. Να τα κάψεις, τα τα θες, για δεν με διαφέρει τίποτα άλλο Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο Σε αυτό θα μείνουμε Σε αυτό θα μείνουμε, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο Χτυπάει και τα χέρια, το καταλαβαίνετε όλοι Η πατρίδα μόνο και η αλήθεια Υπάρχουν και 450 χιλιάρικα στην άκρη Αμα γίνει στραβή, αλλά η πατρίδα και η αλήθεια Είναι μπροστά Και είναι λογικό ένας τέτοιο πολιτικός και σωτήρα κι αυτό των ανθρώπων, κατά μία έννοια με όλα αυτά τα φάρμακα πουλάνε, πουλάει, κατασκευάζει, δεν ξέρω εγώ τι, ε, να έχει τόσε υψηλέ καταθέσει, γιατί ο άνθρωπο που έχει τι επιστολέ του Ισού δεν μπορεί να είναι φτωχό. Δεν γίνεται αυτό. Λογικό είναι κάποιο που ο Ισού διάλεξε αυτόν για να τι εμπιστευτεί μετά από χιλιάδε χρόνια και να είναι ο μόνο που τι έχει και τι πούλαγε μέχρι ένα σημείο που τον καταλάβανε πολύ, είναι λογικό να έχει. Αρκετά χρήματα. Το θέμα δεν είναι και δεν μα απασχολεί αν έχει τα χρήματα. Είναι πού είναι οι καταθέσει και αν ταιριάζουν οι τόποι των καταθέσεων με την γενική πολιτική ρητορία με την οποία εξελέγει κιόλα και μπήκε στην Βουλή. Υπάρχει μια μικρή αντίφαση. Μικρή η αντίφαση. Πάρτε το όπω θέλετε ή ερμηνεύστε το όπω εσεί θέλετε. Πιο φτωχή και από τον Βελόπουλο, όπω θα ακούσουμε τώρα, είναι μια βουλευτίνα τη Νέα Δημοκρατία. Στον Αντίποδα, ο οι φτωχότεροι όλων, καταγράφεται η νεοεκλεγής και κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, με εισόδημα μόλις 10 λεπτά του ευρώ. Με εισόδημα μόλις 10 λεπτά του ευρώ. Εδώ 10 λεπτά είναι πεταμένα κάτω και δεν σκύβει κανείς να τα πάρει μέσα στο στούντιο. Όσα είναι κάτω... Έχει άλλη στην τράπεζα. Η κυρία Μονογιού, βουλευτή από τη Μύκονο, Νομίζω ότι είναι το επάγγελμά και όπω ξέρουμε όλοι, διαιτολόγοι, ειδικά αυτή την αυτή, το 18 και παλιότερα. Δεν πολύ πάνε καλά οι δουλειέ του. Η κυρία Μονογιού, δεν θα τη θυμόσαστε, δεν μπορείτε να τη φέρετε και σαν, σαν εικόνα. Είναι βουλευτή κυκλάδων από τη Μύκονο, ξαναλέμε. Και στη Μύκονο είναι και εκεί αρκετά φτωχή Όλοι να τα δεκάλεπτα τα μαζεύουν από εδώ και από εκεί και τα βάζουν στην τράπεζα. Μπορεί να μην ήταν λεπτό. Μπορώ να ήταν σέντ. Σεντ, η σεντ σεντ -Send που είναι το κανονικό, και μαζεύτηκαν κάποια στιγμή δέκα λεπτά ολόκληρα και τα είχε στο λογαριασμό. Ποια είναι η κυρία Μονογίου, την είχαμε μάθει όλοι πριν κάνα τρίμηνο-τετράμινο, όταν στη Βουλή τοποθετήθηκε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό και στο προηγούμενο κοινοβούλιο θυμόμαστε το θέμα των υδατοδρομιών. <ΛΗ> τα υδατοδρόμια είναι η αρχή του τέλου της απομόνωσης των νησιών και των νησιωτών. Τα νησιά, χωρίς, αε, χωρίς αεροδρόμια, αποκτούν νέο μέσο συγκοινωνίας με την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από την εξυπηρέτηση των τουριστών, βοηθάει την, μετε, την μεταφορά κατοίκων, ασθενών, προϊόντων άμεσης ανάγκης όπως είναι τα φάρμακα αυτή η κυβέρνηση υπεύθυνα χρειάζεται ε, θέματα και, προ... και τα προβλήματα των πολιτών με στόχο την καλύτερη ποιότητα της ζωής των Ελλήνων Σα ευχαριστώ πολύ ήταν σαφέστατη, ήταν καταπέλτη. Από τι καλύτερε ομιλίε που έχουν γίνει στο κοινοβούλιο. Τα διάβαζε όλα αυτά. Τι τις γράφανε, δύσκολε λέξει. Δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει η κυρία Μονογιού. Ε, δεν είχε και καταθέσει την τράπεζα. Και είναι λογικό, με δέκα λεπτά μέχρι στην αγωνία τη επιβίωση τη ξημερώνει αύριο. Δεν έχει σκέφτη τώρα να πα εκεί και να του λιανίσει του άλλου από κάτω και να πει για τα καλά των υδατοδρομιών. ή ήθελε να πει. Τα υδατοδρόμια ήταν το θέμα μα. Δεν έχει σημασία, τα έκανε. Κάπω σαν άθλημα, ε, η κυρία Μονογιού είναι αυτή επίσης η οποία έχει και πολιτική άποψη για πάρα πολλά θέματα και χρησιμοποιεί ε, τρομακτικές και εξαιρετικέ παρομοιώσεις όταν θέλει να ε, χρωματίσει το λόγο της. Μιλάνε για τους λάθρο, του τους λέει, μετανάστες και χρησιμοποιεί το εξή επιχείρημα. Τι να κάνουν, θα φύγουν από τη Μιτιλή να πάνε στην Αθήνα οι Έλληνε για να ζήσουν και να αφήσουν το νησί στους λαθρο, λαθρομετανάστες, για να στα και παράλληλα. Και είναι περισσότερο πρόσφυγε από ένα και εκεί μα υποχρεώνει και το διεθνέ κοινό να Ναι, αλλά είναι όμω. Είναι ελαφραίοι. Ναι. Ελαφραί. Ναι, Έρχονται με βάρκε. Εγώ δεν πηγαίνω στην Τουρκία ναι, όταν θέλω να πάω ε, ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να πάω να δω την Αγία Σοφία. Πηγαίνω ναι, με την ταυτότητά μου. Οπουδήποτε πάω. Δεν παίρνω τη βάρκα μου και πάω στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε. Νιώθετε καμένοι, ε, δεν είναι τίποτα Είναι επειδή ακούσαμε την κυρία Μονογιού Να κάνει μια σύγκριση όλων αυτών που έρχονται στην Ελλάδα Και σε άλλες χώρες, τα μεταναστευτικά, προσφυγικά κύματα Με το αν η ίδια θέλει να πάει ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη Γιατί όπως είπε η ίδια θα πάρει τα διαβατήρια Θα πάει με βάρκα όπως έρχεται ο άλλος από τη Συρία που έρχεται κατευθείαν και χρησιμοποιεί μια βάρκα και μπαίνει εδώ να δει τα αξιοθέατα της Ελλάδας Η ίδια θα δει ταξιοθεάτα αξιοθέατα της Τουρκίας όχι με βάρκα, με αεροπλάνο και με κάτι άλλο την έχει εκλέξει ο λαός των Κυκλάδων είναι μία από τους 300 με 10 λεπτά καταθέσει στο <laughs> λογαριασμό τη. Αυτά είναι ελληνική πραγματικότητα. Συμμετέχει και ο λαό σε όλα αυτά. Μην το ξεχνάμε. Δεν βγήκε μόνη τη, δεν μπήκε στη Βουλή. Κάποιο την έστειλε εκεί, κάποιο την ψήφισε, κάποιο άκουσε όλα αυτά τα επιχειρήματα. ίσω να είδε και τον τραπεζικό λογαριασμό. και να έκρινε κατάλληλη την κυρία Μονογίου για να τον εκπροσωπήσει. Α γυρίσουμε στη Γερμανία, γιατί πολλοί κουμαντάρει την Ευρώπη. και κάποιο πρέπει να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Και θα σα πω φίλες και φίλοι ότι οι γερμανικές τράπεζες έχουν πολύ ζεστό χρήμα με αποτέλεσμα να δανείζουν τους Γερμανούς επιχειρηματίες μακροπρόθεσμα με χαμηλά επιτόκια. Γιατί έχουν ζεστό χρήμα, γιατί όλοι έχουν πάει τα χρήματά τους στη Γερμανία... Γιατί όλοι αναποθέτουν ελπίδες εκεί δεν φοβούνται η Ιταλία θα καταρρεύσει η Ιταλία, η Ελλάδα θα η Ελλάδα, η Ισπανία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο και πηγαίνουν στι γερμανικές τράπεζες για ασφάλεια γιατί ο δυος είναι ο αγώνας, είναι, είναι ο κόπος των ανθρώπων. Τα λεφτά είναι δανεικά, να αγκώσεις, τι θα τα Φάτε, φάτε. Επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Πουκόμα, κομμα, Η Γερμανία Οι Γερμανοί, και το κοπί, είναι ο χειρότερος Ευρώπης Οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι κλέβουν την Ελλάδα Αλλά ταυτόχρονος, το επαναλαμβάνω, δεν είναι και φίλοι μας Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε ότι πήγε τα λεφτά τους στους εχθρούς μας. Είναι ένα ύπουλο σχέδιο, πηγαίνει και τα λεφτά του, τα καταθέτει στους Γερμανούς που κλέβουν την πατρίδα μας... Την Ελλάδα που δεν είναι φίλοι μα, για να μπορεί μετά να έχει να του λέει, όριστε εγώ σα έβαρα τα λεφτά, αν και δεν είσαστε φίλοι τη Ελλάδα. Είναι ένα μεγαλοφιές πολιτικό σχέδιο, δεν μπορεί να το καταλάβει ο καθένα, όμω ισχύει, το βλέπουμε να συμβαίνει. Χθε έγινε μια σύσκεψη πάνω στον Ιμητό, στον Ιμητό, ε, συμμετείχε ο Πρωθυπουργό τη χώρα, ήταν για την αντιπυρική περίοδο που αρχίζει, ήταν πυροσβέστε, κάτσανε εκεί αραιά-αρεά κατά τα πεύκα, ο Χαρδαλιά ήταν και πρώην Βήρωνα, λίμωνο, και ο Βύρο, Νομίζω υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά νέα ζητήματα τα οποία ενισχύουν την προσπάθειά μας για να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί φέτος. Το ένα είναι η γενοδορία της κυβέρνησης η οποία διέθεσε πολύ περισσότερα χρήματα προκειμένου να πάρουμε πολύ περισσότερα μέσα, σύγχρονα μέσα, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. το ένα είναι η γενοδορία της κυβέρνησης. Αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία. η γενοδορία της κυβέρνησης. Αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία, αλληλουλία. <Συξελίδη> και θα ήθελα και εδώ πέρα από τον και να επαναλάβω. Τα βασικά προβλήματα είναι <λέτε>. Δεν ακούγεται και τόσο καλά ο τελευταίος είναι ο Πρωθυπουργό της χώρας ο οποίος είναι σκημένος πάνω από κάτι χάρτες του δείχνει και ο Χαρδαλιάς, του δείχνει ο η αρχηγή των σωμάτων και κάνει τη διαπίστωση ο ηγέτης, γι' αυτό υπάρχει ο ηγέτης ότι έχουμε θέμα που έχουμε πεύκα στην Ελλάδα το καλοκαίρι τα τελευταία 3.000 χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το κατάλαβε ο κ. Μπιτσοτάκη. Ελπίζουμε να ληφθούν με γενεοδορία, που λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη, τα κατάλληλα μέτρα ή ξεριζώνουμε τα πεύκα Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με όλο αυτό, γιατί κάθε καλοκαίρι φωτιές φωτιέ συνέχεια, ό,τι και να κάνουμε με γενεοδορία, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα. Ξυλώνουμε τα πεύκα και έτσι δεν έχουμε κανένα απολύτω πρόβλημα. Είναι ο χάρτη καθαρό, χώμα, χέρσα -γή και προτείνει να κάει. το χώμα, δεν καίγεται. Οπότε λύνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Στον ημιτό γίνανε όλα αυτά, στον ημιτό θυμίζουμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το συγκεκριμένο βουνό της Αττικής και πολύ όμορφο παρόλα αυτά, έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίο τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγιά φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένας εξωγήινος. <Κι> <Κι> Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένας εξωγήινος. <Κι> <Κι> Επειδή ανέβηκε στον ημητό και του τόπε ένα εξωγήινο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και λέγαμε, είναι πραγματική. Δεν μπορεί. Με το που λέει ο Πρωθυπουργός, αν το έχει πει τότε στη Βουλή, δεν ήταν πρωθυπουργό, αξιωματική αντιπολίτευση, ότι είναι πραγματική ιστορία. Ή το πιστέψαμε όλοι. Όλα αυτά συνέβησαν στον ημητό Συνέβησαν άλλα στον ημητό. Δεν συνέβη αυτό ή δεν έχει ακόμη πει κάτι σχετικό. Δεν ξέρουμε. Κατεβαίνοντα, ανεβαίνοντα, τι μπορεί να είδε κάποιο. Οι εξωγήινοι κυκλοφορούν μαζί με τα πεύκα. Στον ημίτο. Οπότε κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώ θα γίνει το 2020. Θεωρητικά για τη χώρα μα θα ήταν η καλύτερη χρονιά, γιατί βγάλαμε πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια, έτσι όπω τα τελειώσαμε, που δεν τα τελειώσαμε, αλλά λέμε ότι τα τελειώσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Και περιμέναμε τρελή-τρελή ανάπτυξη. Δεν θα έρθει αυτή η τρελή ανάπτυξη. Τι όμω θα έρθει, μα το λέει πολύ γλαφυρά, το είπε σήμερα το πρωί ο Άδωνη Όλοι μας θα χάσουμε από κάτι. Εγώ ας πούμε και όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατίας δώσαμε από το μισό τη μισή μας αποζημίωση δύο μηνών στο κράτο. Όλοι μας πρέπει να χάσουμε από κάτι. Γιατί αφού πάμε σε χρονιά ύφεση και κρίσης Μα. θα βάλουμε όλη πλάτη. Το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα σπορ που οι Έλληνε το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη προθυμία. Ή το κάνουν πάρα πάρα πολλά χρόνια, έχουν το know-how, είμαστε ειδικοί στο να βάζουμε πλάτη. Έτσι λοιπόν όπως ο Υπουργός και κάποιοι βουλευτές ή όλοι της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τη μισή αποζημίωσή τους για ένα ή δύο μήνες, δύο μήνες. Έτσι λοιπόν και εσείς θα πρέπει να πληρώνετε για δύο ζωές. Υπάρχει μια αναλογία, δύο μήνε σημαίνει τη μισή βουλευτική αποζημίωση που και χωρίς αυτήν μπορούν να ζήσουν έτσι για αλλιώς περισσότεροι εκτός από την μόνο που έχει προβλήματα. Ε, όλοι εσείς λοιπόν θα βάλετε τη σχετική πλάτη γιατί όλοι πρέπει να χάσουμε κάτι. Το λέει με πολύ ωραίο τρόπο ο Άδωνης Γεωργιάδης αφού είμαστε λοιπόν στη Χασούρα να ακούσουμε ένα συνολικό για τα πόθενές που σπουδόθηκαν χθε τη δημοσιότητα. Πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός αναδεικνύει το Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είμαστε ο λύση και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Ο οποίος δηλώνει συνολικά εισοδήματα ύψους 199.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 150.000 προέρχονται από δάνειες. Γεια σου, Μητσοτάκη, γεια σου, ρε, να μην πεθάεις ποτέ ρε, φιλά, ρε ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε Ο πρωθυπουργός διατηρεί συμμετοχές σε ακίνητα, σε Γλυφάδα δαχανιά και τζιά Ενώ οφείλει 449.000 ευρώ σε δάνεια Να σπεύσουν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους από τώρα αλληλουρία, αλληλουρία, αλληλουρία. Ισχυρό χαρτοφυλάκιο διαθέτει και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Με τις καταθέσεις να ξεπερνούν τις 182.000 δολάρια και 287.753 ευρώ Αδεία να τον αρρωστήσω, εί η σύζυγος του Πρωθυπουργού έχει εγγραφέσει 8 ακίνητα Μεταξύ των οποίων μια μονοκατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο, Άστρτα, που να Ωστόσο έχει και δάνει ύψου 912.000 ευρώ Προς είναι μικρά ποσά Ο, αλληλού, Ο Άλεξ Τσίπρας δηλώνει εισόδημα 35.000 ευρώ Και η σύζυγος του Μπέτι Μπαζιάννα 19.656 ευρώ έχουν από κοινού καταθέσεις 113.414 ευρώ Φτωχοδιάβολοι της μισθωτής εργασίας ή της μικρής επιχειρηματικότητας Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ο Κυριάκος Βελόπουλος που ψηφουλεί καταδανιστών και μνημονίων Εμπιστεύεται τους Γερμανούς Πούκομα, πούκομα Οι καταθέσεις του στην Deutsche Bank ζαλίζουν Καθώς αγγίζουν τις 434.282 ευρώ Πούκομα, πούκομα Ισχυρό πορτοφόλι συνεχίζει να έχει και ο επικεφαλής του Μέρα 25, Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί είπα όχι στον Ντάιζερ Πλουμ, όταν απαιτούσε την κατάρξη του ΕΚΑΣ. Με εισόδημα που αγγίζει τα 265.000 ευρώ και καταθέσει ύψους 128.769 δολαρίων στην Ελβετία. Λύρα δεν δίδω, δραχμά δεν δίδω. Αλληλουσία! Χωρί αντίπαλο παίζει ο Δημήτρη Παπαδημούλη, με εισοδήματα που ξεπερνούν τις 257.000 ευρώ και καταθέσει 22 λογαριασμούς συνολικού ύψους 834.000 Κολογιά, κα, Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει μετοχές αξία 593.916 ευρώ και εγγραφές σε συνολικά 13 ακίνητα, εκ των οποίων τα 8 αποκτήθηκαν το 2018. Και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν πληρώνουν τίποτα καθόλου ή πληρώνουν εθελοντικά. Αλληλούια, αλληλούια, Από όσα είδαμε στο Πόθεν Έσχεσαι, ο Παπαδημούλη τόνοσε είναι η αλήθεια το real estate εκεί στα Πέτρινα χρόνια το 18-17 πότε ακριβώ είναι. Αγόρασε 8 ακίνητα και τονώθηκε το real estate γιατί είχε σημειώσει μια άνοδο. Και λέγαμε όλοι ποιο είναι αυτό που πήρε τα ακίνητα. Να λοιπόν, πώ γίνονται όλα αυτά έτσι όμορφα. Έχει περάσει η ώρα να πέντε λεπτά ακούμε ένα δρυμή κατηγορό κατά τη Γερμανία και των τραπεζών τη. Οπότε να ακούσουμε και ένα ακόμα. Υπάρχει ελληνική λύση στην Ελλάδα που τα λένε αυτά. Σα τα λέμε για να καταλάβετε. Έχουμε γίνει λακεδε χανούμακια των Γερμανών. Το τέταρτο Ράιχ επιβλήθηκε, φίλε και φίλοι. Οι Γερμανοί, μέσω του ελέγχου τη οικονομία τη Ευρώπη και των τραπεζών, ληστεύουν την Ελλάδα. Τα λεφτά είναι δανεικά Να τα κάψει, τι θα θε. Μήπω Στα ρημάδια τα λεφτά Οι γερμανικές τράπεζες έχουν πολύ ζεστό χρήμα Και από προχθές, και αντί προχθές Και απόψε καβριότερο ποτέ Τελοπών, ειδικά οι διαχρονικών Κοστομαγικών, νημονικών Με το εντερικό λοιπόν Οι αυτοκατορικών φίλες και φίλοι Οι βυζαντινών Όλοι μαζί παιδιά Τι να δελεί του τραγουδόσαυρου, είναι αυτό το τραγούδι λίγο διασκευή, λίγο από άλλο κομμάτι που το έχει βάλει πάνω στα άλλο αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν η σατυρική καλλιτέχνε που λέγανε και παλιά, ε, ακούσαμε το Βελόπουλο να λέει αυτά που λέει ακούσαμε τα απόθενέσχες του ο... Κυριάκου του Τσίπρα, του Παπαδημούλη ακούμε και τον Άδωνη στα ενδιάμεσα έχει έρθει η ώρα να καθαρίσουμε Το αν θυμηθείς το μου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου που σαν σήμερα το 1992 έφευγε από τη ζωή και αν έχει γράψει, και αν έχει γράψει ο Γκάτσο με την ιδιόμορφη γραφή του πάντα ε, με το Χατζηδάκη βασική συνεργασία εδώ είναι Μίκη Δοράκη, να το ακούσουμε σε πολλές εκδοχές και με στίχους Πομένη στον κόσμο, ελπίδα καμινιά. Τώρα που είμαι η στέκεντα, με φύγια το παρεμίσο. Με τρα το πό, κι άσε μου στην ερημιά. Αν θυμίχιστον, ειρόν, σε περιμένω να φύγει και να μου. Το καλοκαίρι πουλάμπει τα στέρη με φω να τηθεί. Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρχίσω λιγότερο. Το καλοκαίρι πουλάμπει τα στέρη με φω να τηθεί με φως να δείτες. Αν μην δείς το όνειρό σε περιμένω να δείς, με ένα τραγούδι Είσαι. του τρόμου να δείς ονειρό μου, το καλοκαίρι που λάμει τα αστέρι, με φως να δείτες. Το καλοκαίρι που λάμει τα αστέρι με φως να Το καλό που λάμπει τα στέρι με φως να δεις. Το καλό χέρι που λάμπει τα στέρι με φως να δεις. Με φως να δεις. Με φως να δεις. Με να δεις. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ τους το στίχους του Νίκου Γκάτσου οι οποίοι πατάνε και σε αυτά που ζούμε τώρα γιατί έχουν ανοίξει τα μαγαζιά και πηγαίνουμε με μέτρα προστασίας να ντυθούμε. Εδώ ο γκάτσο λοιπόν παραγκαίνει, λέει, προτείνει να ντυθούμε με φως όχι όλοι βέβαια, φαντάζουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, να αντιθεί με φως λοιπόν, το οποίο φως μπορείς να το πάρεις να... και να αντιθεί χωρίς να κινδυνεύεις από το συχροτισμό από τα δοκιμαστήρια, από τα ρούχα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια ωραία πρακτική συμβουλή. Ακολουθήστε την, ίσως γίνεται καλύτερη, όσοι μπορείτε βέβαια να φορέσετε το φως πάνω σας. Που νομίζω δεν έχει σημασία αν το φορά εσύ, είναι όπω το βλέπω απέναντι. 2.11.10.80.880. Τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε να πείτε τέτοια ποιητικά και άλλε τέτοιε παπάτζες Τι ακούει με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορεί να πει και αυτό τέτοιε. Ξέρετε ποιο. RadioPapakiParaPolitica.gr είναι το mail του σταθμού και τη εκπομπή αυτή την ώρα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. λινοφρένια.net.gr το επίσημο site. Μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, αλλά από κάτω chat. Çat. Κάντε και subscribe κινέζικα αγγλικά, ελληνικά, όλα μαζί και το πρώτο μέρος του λαού μας πάνε στις πρώτες διαφημίσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω κάτι χρονόπλο δεχομέν. Μια χρονόπουλε. Ε, θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλο το ιατρικό team. Σε όλου, σε όλου από του καλεσμένου. Κατα... Σε ιατρικό team, καλέ. Ραδιόφωνο είναι εδώ. Αν θε να δώσει ναι. το ραδιοφωνικό team. Εγώ πώ μπορώ να, να, να ακουστώ, να ακουστεί αυτό, αυτό που θα πω. Θα πείτε κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να ακουστεί, άμα Όχι, είναι μια παπαριά. Παπάρια... Να, να δώσω συγχαρητήρια και προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ σε με, με, με, μεγάλη, με, μεγάλη προσπάθεια κάνουν. Και το βλέπω το, το εμβόλιο αργή. Μήπως, Μήπω, λέω τώρα εγώ με τη... συγκεντρωθούν οι ιεράρχε μα και κάνουν ένα ωραίο ε, αφορισμό του ιού. Γίνεται και να φύγει αυτό, αυτό το κακό από πάνω μα. Με αφορισμό, ε. Λε, είναι εκκλησιαστικό το θέμα άρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. έχουν τη δύναμη. Δεν έχουν, έχουν, νομίζω, τη δύναμη. Να συγκεντρωθούν να κάνουν ένα αφορισμό να φύγει αυτό το κακό από, από, από, από, από, από, από την κοινωνία. Νομίζω, νομίζω. Δηλαδή, αν ε, το προωθήσει και το ακουστεί, μπορεί ναι, να. Ναι, δεν ξέρω, και εγώ το σκέφτομαι τον αφορισμό. σω και μια λύση. <Πίσεις> ναι. Και εγώ εκεί καταλήγω. Λοιπόν, βεβαίω, θα το δούμε. Να είστε καλά. Θα ακουστεί, θα το προωθήσετε, θα. Μα πώς το... να μην ακουστεί τύχιο πράγμα, το περιμέναμε κιόλα, ναι. <Πίσεις> Λέγεται. Τι <Πίσεις> εκεί. Εδώ που πήρατε. Τι είναι εδώ, πέντε και δεν ξέρετε που πήρατε. Ναι. Στην τύχη ήτανε. <Πίσεις> Τράπεζα της Ελλάδο είμαστε. Όχι, όχι, μακριά, μακριά, όχι, όχι. Και τι να κάνω. τρίμα ναι. Καλό μεσημέρι. Γεια. Yeah. Πώς είσαι, είσαι καλά. Καλά εσύ. Εντάξει, το παλεύουμε. Ωραία. Λίγο με τη σκόνη της Αφρικής δεν το πάμε καλά. Ποια σκόνη? Ε, είναι της Αφρικής. Ε, είναι πιο ακρίβη από την άλλη, την Κολομβιανή. Όχι. Α, είναι πιο φθηνή. Ε, ότι δεν τα πας καλά. <laughs> Λοιπόν, ήθελα να πω στον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο ότι όταν έρχεται στο σταθμό δεν είναι βουλευτή, είναι δημοσιογράφο. Οπότε πρέπει να σέβεται την ώρα τη δικιά σα. Άντε καλέ. Ενώ ο βουλευτή απέτυχε προσδοκία να σέβεται κάτι, δεν έχει, το κατάλαβα. Ε, τέλο πάντων. Ε, έχει παραγίνει. Δηλαδή δεν τον αναγνωρίζω τον Κωνσταντίνο από τότε που τον άκουγα στο Citi. Ήταν τελείω διαφορετικό ο Κωνσταντίνο. Πραγματικά ένα άλλο άνθρωπο. Να λε τι έγινε. Ήταν γαμπτό τα παιδιά, ήταν μια χαρά παιδί και ξαφνικά. Κάπου θα κούμπησε, κάπου θα κούμπισε κούμπησε που, που είχε ρουφιανιά και κόλλησε <Συλίδη> <Συλίδη> Ναι. Ε, γεια σας. Γεια σας. Πολιτικά FM. Παρά πολιτικά. Από ότι γράφουν κάποια sites, ε, διώξατε όχι εσείς προσωπικά τον τράγκα από τον σταθμό. Ναι, κάτι είδα και εγώ, ναι. Έχετε υπολογίσει πόσο θα πέσει η ακροαματικότητα, όχι εσείς δηλαδή, αν έχετε υπολογίσει. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι τα έχουν υπολογίσει αυτά. Ίσως έχουν υπολογίσει ότι του συμφέρει καλύτερα να πέσει η ακροαματικότητα του σταθμού διότι Κάπου αλλού, ας το πούμε, να αναπληρώνεται αυτό. Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν διαβάζω και τα ταρό; Ταταρό. Η υπόθεση είναι, αγαπητέ κύριε, ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση δεν αγαπάει τα μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Σώπα. Α, ναι, και εγώ δεν το έχω υπόψη μου, αλλά αυτό το αποδεικνύει. Ναι. ναι παραπολιτικά ναι ναι Σας παρακαλώ ήθελα να δώσετε συγχαρητήρια στη διοίκηση του σταθμού ναι. Για την απομάκρυση του κυρίου Τράγκα Ε μα επιτέλους πια <laughs> Έπρεπε να το είχατε κάνει προπολίου Ε κοτεύανε όμως να Έσομαι να τώρα πια. επιτέλους ε, Ποιος είστε εσείς ο, Από την ελληνοφρένεια είμαι ο άλλος απόβλητος <laughs> Ναι. Ας νέοι. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί να μην γεμίσει ο σταθμός με Μποχδάνους, τι τους θέλει με τους Στράκες. Μπράβο. Και όχι Μπράβο. να μπουν νέοι που έχουν και πιο καθαρό μυαλό, γιατί ο κύριος Στράκας δεν νομίζει ότι έχει καθαρό μυαλό. Ε, γι' αυτό είπα Μποχδάνους. Ναι. Γεια σας. Κύριε Βησδέκη, Πορφύριε. Ε, με γνωρίσατε. Ναι, νόμιζα την κάνατε με τον κορονοϊό, Φολογήσατε. Την έκανα, την έκανα. Δεν σας μιλάω με τη σωματική φωνή μου, με την ψυχική. Είμαι στον ουρανό απάνω και έχω να ενημερώσω του συνακροατές μου ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε Ιησούς. Μόνο αλαχ και Μωάμεθ. Και εγώ θα πάω στην κόλαση γιατί ταυτότητα μου γράφει Χριστιανός Ορθ <Τιν>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 να βάλουμε. Με μεγάλη χαρά είναι να έχουμε τι τράπεζε που έχουμε και είναι ο μοχλό οι για την ανάπτυξη που πάντα έρχεται αλλά δεν είναι ποτέ για όλου. Να βάλουμε πλάτη. Και να χάσουμε όλοι από κάτι. Ποιο διαφωνεί με αυτό που λέει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάρτε τηλέφωνο αν διαφωνείτε που δεν νομίζω ελάχιστη. θα είσαστε. 2.11 80 Όσο ακούμε του τίτλου από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδο. Δημοσιογράφο Μάρκου. Ευχάριστε εξελίξει από την επένδυση του ελληνικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνουν μπουλντόζε στο ελληνικό. Οι μπουλντόζε θα είναι τυλιγμένε με πλέξι γκλα, θα φέρουν ειδικέ μάσκες στι φαγάνε του και θα σκάβει η μία πέντε μέτρα από την άλλη. Έτσι θα προστατέψουμε και τι μπουλντόζε αλλά και την επένδυση από τον κορονοϊό, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδη, συμπληρώνοντα χαρακτηριστικά όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έσωσε το λαό, έτσι θα σώσει και τις μπουλτόζες Μέτρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση των καλλιτεχνών, ύστερα από τις έντονε αντιδράσεις των τελευταίων. Σύμφωνα με αυτά, επίδομα ύψου 300 ευρώ θα παίρνουν όσοι καλλιτέχνε κάνουν περιοδία στου δρόμους της Αθήνα, ανεβασμένοι πάνω σε καρότσα νταλίκα και όλος τυχαίο σταματάνε έξω από το μέγαρο Μαξίμου, τραγουδώντα γνωστέ επιτυχίε. Ήδη δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα καλλιτέχνε με πρώτο τον Σάκη Ρουβά. ω κολοκοτρώνης εμφανίστηκε στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Μποχδάνο, θέλοντας έτσι να δείξει την ενόχλησή του για τα σχόλια που κάνει εις του συνεχώς η Γιάννα Αγγελοπούλου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απείλησε ότι αν η κυρία Αγγελοπούλου δεν επανορθώσει, την επόμενη φορά θα πάει στη Βουλή πάλι ντυμένος κολοκοτρώνης, αλλά αυτή τη φορά πάνω σε άλογο σαλπίζοντα τη Νέα νέο φάρμακο ρίχνει στην αγορά ο Κυριάκος Τελοπόν Βελόπουλος. Πρόκειται για το κατουρικόν, το οποίο ενισχύει το ουροποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα να πετάει τα ούρα πιο μακριά από ό,τι συνήθως έως και 1,5 μέτρο. Το κατουρικόν πωλείται προς 19,90 λεπτά του ευρώ το ένα λίτρο μαζί με τα 10 ιερά mail του Ιωάννου του Προδρόμου που βρέθηκαν στην κατοχή του Κυριάκου Τελοπόν Βελόπουλου. Καιρό! να ξεχυθούμε στις παραλίε, να λιαστούμε μέσα στα plexiglass σαν τι φράουλε στο θερμοκήπιο. Πώς λένε το καλοκαίρι να αφήνουμε τα σκυλιά μέσα στα αυτοκίνητα γιατί λειτουργεί ω θερμοκήπιο όλο αυτό και παθαίνουν διάφορα. Ε, τώρα το ίδιο θα έχουμε με ανθρώπους μέσα στα plexiglass στις παραλίε έτσι κι αλλιώ. Σκάς στην παράλια όταν είσαι, φανταστείτε γύρω-γύρω με το σχετικό πλαστικό. Οπότε θα έχουμε θέματα, αλλά αυτό αφορά το επόμενο δίμηνο τρίμηνο. Η κυβέρνηση πώς θα πάει, δεν έχετε όλοι μια απορία, είναι συνεπής σε αυτά που έχει πει, πηγαίνει καλά. Α ρωτήσουμε ένα τυχαίο πολίτη διαβατάρι στο δρόμο. Δεν έχουμε πει απολύτω τίποτα που δεν κάναμε. Όσα έχουμε πει όλα γίνονται και μάσα μπορώ να πω και... Με περηφάνεια ω υπουργό, αλλά και με μία έκπληξη ω πολίτη, ότι έχουν γίνει και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν ένα πολίτη που τυχαίνει να είναι και υπουργός, είπε τη γνώμη του για την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει. Και η γνώμη του, όπω ακούσατε, ήταν μετρημένη γνώμη. Δεν ήταν σάλια, κάτι που λιβανίζει. Είπε ο άνθρωπο πολύ σωστά αυτό που όλοι πιστεύουμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μετά από αυτό, ο λαό έχει τη λύση, μάλλον. Ναι. παραπολιτικά, ε. Ναι, ναι. Ε, αγαπητό μου παιδί, γερό. Το Τροκάντερο προ γλυφάδα περνάει μόνο μία λωρίδα. Ναι, ξέρω, έχει κάτι έργα. Η ώρα έχει φτάσει μέχρι το σετ. Πού πάτε όλοι εσεί, Γιαμπανάκι, ξαφνικά. Ναι. Εγώ είμαι φορτηγατζή αγόρια. Φορτηγατζή, πού πα, επιτρέπετε. Όχι, δεν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε, άλλο θέλω. Μήπω έχετε μέσα στην καρότσα τίποτα αλυτύριου που πάνε στην Αγία Παρασκευή, στην πλατεία και του μεταφέρετε. Καλό, τέλειο. Ε, ικανό σας έχω. Έλα, αποστολή κανείς. κανεί. Έλα, καλά, εσύ. Καλά, είμαι. Να σου πω, θέλω να σα κράξω. Δυστυχώ λοιπόν, είστε ελεηνοί και τρισάφλοι. Δεν έχει πει ότι κι εσύ και ο Τίμιος ότι θα μα ενημερώνετε για τον εθνικό διχασμό με τα δύο τσόκαρε εκεί, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Με τη βίγκαν τη μία και την άλλη. Γιατί δεν ενημερώνετε, τι γίνεται. Α, με το, το, το τέτοιο, ε, του μάθρε εφ. Ε, ναι. ναι. Ε, δεν είχαμε κάποια καινούργια εξέλιξη γι' αυτό. Ε, ναι, αλλά Α, ε, εγώ νόμιζα υπό... για άλλου λόγου, γι' αυτό μα ακούτε. Ε, βέβαια, 20 χρόνια γι' αυτό σα ακούω. Να μου αυτό το θέμα, τι θα γίνει. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ να πούμε, Εντάξει, δεν έχει άδικο και εμεί δεν θέλαμε να είμαστε κατώτεροι των προσδοκιών σου. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Μα Άντε... είναι ότι σοβαρότερο υπάρχει αυτή τη, λόγη, τη στιγμή. Όχι, το ξέρω, ναι, ναι, κατανοώ. Ναι. Okay. Ε, ε, ελπίζω έλα... να συμμορφωθείτε. Θα προσπαθήσουμε. Ελά, για. Και αν δεν συμμορφωθείτε προ τι υποδείξει, τι Τι, τι, τι, τι. Ότι δεν είναι έμορποδο. Να σα είπα δείξει ότι δεν είναι μπορώ να λέω αν δεν σημωφοθείτε προ τα συλλογικά. Σιποδείξεις... Ναι, καταλαβαίνω τι δεν, κατα, δεν καταλαβαίνω τι καταλαβαίνω. δεν είστε. Αλήτε, προδότε κομμουνιστές δεν είστε. Έ, είμαστε λίγο να. Ε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Oh, κατάλαβα. Έλαγιά. <ΣΣ1> ναι. Έλα το λεμό μου. Έλα! Λέπω λίγο γιατί. Έχω νεύρα. Ακού τα δικά μου τα νεύρα. Α, τα δικά σου παίζουν. Λοιπόν, ο από την Πυρεό και στη μου είπε σήμερα. Ανέβηκε πάνω στην Πυρεό. Ναι. Τι το ήθελε. Ε, ότι ο τράγκα τον έβγαλε ο κούλη από το ρίαλ και τότε τον διώχνει και από τα ποροπολιτικά. Λοιπόν, προσέξτε κι εσεί. Μην λέτε τίποτα για τον κούλη. καίκατε! Τι θέλετε να τον γλύσουμε. Ε, Τόγια κι... αν είσαστε άτρε με, με παντελόγια. Πρόσεχε, γεια. Καλά, είδαμε και για του Ιριζέου όταν είπαμε. η δεν τρέχει. Das ist <lacht> <lacht> Ναι, παρακαλώ. Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Ε, καλό απόγευμα, κύριε μου. Ωραία. Ένα μήνυμα το γράφετε. Δύο λεπτά. Το... Ναι, για μου. Λοιπόν, πρόσφατα τώρα το πρωί, ε, επέστρεψα από ένα ταξίδι στον κάμπο τη Λάρισα. Ξεχωριστό από την πολιτική θα είναι. Πήγα στους, ε, στα Φάρσαλα, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν είσαι από εκεί. Από, από... την Καρδίτσα, να με εγώ, είναι δυνατόν. Γιατί με περάσετε. Το κάμπο δεν έχει σημασία. Πώ δεν έχει σημασία. Από κάπου είμαστε όλοι. Mm. Λοιπόν, πήγα να ψωνήσω ορισμένα πράγματα. Ο κάμπο ακαλλιέργητο, προσέξτε αυτό που θα σα πω. Ο κάμπο ακαλλιέργητο, σιτηρά δεν υπάρχουν. Η ε, ε, ήρθαν οι ξένοι και μα πήραν τα σιτηρά μα. Ναι, ναι, ναι, περιμένετε, γράφει. Περιμένω περιμένε, Κα... κιόλα. Κρεμμύδια εισάγουμε από την Ελβετία. Καστερά. Πού? Εισάγουμε... Παραπολιτικά δεν είναι εκεί. Ναι, ναι, πού εισάγουμε ε, κρεμύδια, δεν άκουσα. Να το μελετήσετε, να δείτε τι γίνεται. Ναι, δεν, δεν άκουσα πόδια. από πού εγώ θα πάρω ναι, κρεμύδια. Πού τα εισάγουμε. Το πρωί πουλάτε δάνα το κοριό και τώρα μπακογιάνει και αυτό το χαμένο παιδί. Τα πράγματα. Δεν κάτω, κατάλαβα πώ φύγαμε και... από τα κρεμμύδια εκεί. Ξερά κρεμμύ... κρεμμύδια παραγγέλνουμε και μα στέλνει η Ολλανδία. Απ' την Ολλανδία έχει, οπότε κρεμμύδια χασισωμένα θα είναι. Η χώρα δεν παράγει τίποτα. Χόρδα από την Κίνα. Αλεύρι από την Ουκρανία. Τότε. Κινέζικο έχει. σκόρδο τρώμε γι' αυτό μη κραίνει το πουλήμα. Το, το... το Τσέρνομπιλ έσκασε πάλι. Αλεύρι απ την Ολλανδία, από την Ολλανδία. Έσκασε το Τσέρνομπιλ. Απ' την Ουκρανία αλεύρι. Πού έσκασε το Τσέρνομπιλ Και μα λένε πώ μα από το κοριό. Γημάδα ποιο θα. Θα καμπ**σει κιόλας. Αν πρως κρεμμύδι εισαγόμενο γα** Με τον Μαρκούς ισοχέρι. Δεν καταλαβαίνω. Τι να τα κάνεις βρε τα λεφτά, βλάχος Τι τα θέλεις τα λεφτά Χέρια αλλάζουν τακτικά. Οι Γερμανικές Τράπεζες έχουν πολύ ζεστο χρήμα Τί τα θέλεις, τι τα θες, Μη τα έχες, κι αποκτές Πολύ ζεστο χρήμα Τα λεφτά ειναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα και κι αποκτές Τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφτά. Κάτι το σανσό μου. Το είπε. Έτσι ακριβώ όπως το ακούσατε, δεν έχουμε επέμβει. Είναι κωδικοποιημένα μηνύματα. Όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, φταίτε εσεί. Όχι αυτοί που τα λένε έτσι όπως τα λένε. Οπότε κάτι θέλει να μα πει. Μιλάει με το υπερπέραν. Ξέρω εγώ με τον εξωγήινο του Κυριάκου. Κυριάκο ο ένα, Κυριάκο και ο άλλο. Κάτι παίζει που δεν το πιάνουμε εμεί οι κοινοί. Τι είπαμε, Κυριάκο. Θυμηθήκαμε του καλλιτέχνε που ε, με όλα αυτά που δεν έχει κάνει κυβέρνηση για αυτού. Γράφουν συνέχεια, μιλάνε οι καλλιτέχνε, είναι λογικό. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώ θα γίνει γύρω από αυτό το θέμα και θυμηθήκαμε αυτή τη συνάντηση που είχε κάνει προεκλογικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη με του καλλιτέχνε. Τότε που του άκουσε, ήταν όλοι αξιόλογοι. Του άκουσε τα αιτήματά του και υποσχέθηκε και δήλωσε μετά και στην κάμερα ότι θα του τα λύσει όλα. Ήταν μια συνάντηση διαφορετική από αυτέ που έχω καθημερινά. Μια συνάντηση γεμάτη μουσική. Σαβόπουλος, Πορτοκάλογλου, Δρογόση, Πλιάτσικα, Δελιβωριά, Ο άλλο Φίγο, Αναστασιάδη. Ο Μαέστος μας, Χρήστος Νικολόπουλος και η Στιχουργή, Ελένη Γιαναξούλια και Ηλίας Φιλίππου. Τους ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου. Διότι με κάποιους προφανώ δεν έχουμε κοινές πολιτικές αφετηρίες, αλλά μας ενώνει ο κοινός στόχος. Να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Το είχε κάνει και σποτάκι. Αυτό είναι απόσπασμα από το σποτάκι που είχε παίξει τότε... Γιατί έπρεπε να πουληθεί στο εκλογικό σώμα, έτσι όπω πολλούνται αυτά, και αυτή η συνάντηση: Ότι είναι δίπλα στου καλλιτέχνε και ότι θα αντιμετωπίσει τα θέματα του. Έβαλε μέσα και τον Δελιβόριά, το Φίβο Δελιβόριά. Ήταν τότε σε κινητή συνάντηση, συνδικαλιστή ο Φίβο Δελιβόριά. Πέρασαν οι μήνε και τώρα ακούμε για το Φίβο Δελιβόριά. Τώρα ακούω κάποιε υπερβολικέ γλωσσικέ. Τον κύριο Δελιβόριά, που έλεγε κάτι ωραία πράγματα: Ότι θα κάνουν μήνυση. Δεν ξέρω τα είδατε, ότι θα ναι. εμποδίσουν λέει, να παίζουν τα τραγούδια του. Λοιπόν, εγώ ε, μέχρι ένα πολύ καιρό για και τον κύριο Δελυβοργιά είχα την εικόνα που είχαμε με περισσότεροι. Μέχρι τη μέρα που έδωσε μια συνέντευξη ενό τραγούδιου τρακτών, δεν ξέρω να θυμάστε, ναι. όταν είχα κάνει εγώ τη δήλωση τότε για του μετανάστε, ότι δεν θέλουμε να έχουμε υπερβολικού αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα, και μου απέτυσε με ένα αρχιδαίο υβρολόγιο επίπεδου καραγωγέω α πούμε. Μετά από αυτό κατάλαβα ο κύριος Δηλυβοριάς δεν εκπροσωπεί ούτε τα συμφέρα των καλλιτεχνών όλους τους καλλιτεύμενες. Εκπροσωπεί ένα τυφλό μίσος κατά της κυβερνήσεως. Αλλάζουν οι κερίοι. Αλλάζουν οι κερίοι. Ευτυχώς όμως ο Άδιμος το κατάλαβε γκέρος γιατί είχε τη γνώμη για τον Φίβο Δηλυβοριά που είχαν οι περισσότεροι. Τώρα δεν έχει τη γνώμη που έχουν οι περισσότεροι. Έχει διαφορετική... Γνώμη, καιρός να καθαρίσουμε πάλι μας βοηθάει η αφορμή της ημέρας σαν σήμερα το 1992 έφυγε ο από την ζωή εδώ με Μάνο Χατζηδάκη σε ένα από τα καλύτερα δημιουργήματά τους ο ευαίσθητος ληστής Αν με πηγαίναν αύριο στην κρεμόλα για μάνα, ξέρω ποια είναι το δάκρυ, στα θα τα μάτια, τα μεγάλα μάνα, κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς μα όλους σου δε τους πιάνει. Στην ερημιλιά που είχα βρέθη με τον αχέρι στο σπάθι και τ' ακριβή πόνο να τους το δώνο κελίω. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί κι όσ' τα Να Κάτι πως είχα μια καρδιά αν παιδιά και να με έτσι φτάνουμε στο τέλος ε, το τρίτο μέρος του λαού μας πασάρει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας Worker, σωστά. Ναι. Τον ε, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη που συνέχεια είναι δίπλα μου συμμάχη με τι τράπεζε και συνέχεια λέει για τι τράπεζε. τον Χριστόφορο Ζαραλίκο που αυτό ακόμα και για τον αγώνα εκπάχου να μιλήσει θα πει κάτι για την τράπεζα που τον παίρνει τηλέφωνο. Το Γεράσιμο Γιανατά, ο οποίο είπε όχι σε διαφήμιση τράπεζα ενώ του έδιναν πάρα πολλά λεπτά, γιατί λέει αυτή παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Τη Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία είχε πει ότι οι τράπεζε θα πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων και είχαν πέσει να τη φάνε ότι και καλά αυτό που είπε είναι ρατσιστικό, ενώ αυτό που του πω. Είναι σύντομη μιλήση για τι τράπεζε, αλλά δεν θα υποστηρίξω κανένα που είναι το τον Χαραλαμπόπουλο που διαφημίζει τράπεζα, κανένα που θα την πρωτοψάλφη που τραγουδάει πάνω σε αλήκε, κανένα Σαββόπουλο και κανένα από όλου αυτού του γλίστε καλλιτέχνε που στηρίζανε το νέσο δημοψήφισμα και που γλίθουν την εξουσία. Τα φόρτ αρκούν και κάτι άλλο τώρα για την υπουργό Κεραμέο, την φίλη μας που θέλει να βάλει κάμε μέσα στα σχολεία. Γιατί να μην βάλει κάμε μέσα στα σχολεία και... κάθε, κάθε μανικισμένο μα... <Κι> και διακινεί χασίσι, ίσω. <Κι> ο <Κι> άλλο <Κι> να πετάει με το φυσικό κάλαμο χαρτάκια στο διπλανό. Ο μαθητή, <Κι> ο άλλο <Κι> να κρύβει απουσίε, ο απουσιολόγο. Να φασώνονται, <Κι> να χαμουρεύονται. <Κι> στο δημοτικό <Κι> δεν τα έχουμε αυτά. Πώ δεν τα Όλα παντού τάχουμε. Και να διακινείται παρανόμω η μόρφωση. Γιατί πρέπει να μορφωθούν γι' αυτό κάμερα για να λύσει όλα τα προβλήματα. Παίζει μονότερμα και δεν θυμάμαι τι θέλω να σου πω. Απ' τι θέλει να μου πει και Ναι, περίμενε, με με κόβει. Μιλά πάνω μου. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που κάνει. Έλα είναι Η Οι δάσκαλοι ανεβάσαμε φωτογραφίε, όχι κάμερε, το τότε και φτιάξαμε ομάδα στο Facebook. Αλλά τώρα α παρακαλέσουμε να είμαστε πάλι από 1 Σεπτέμβρη. Οι κάμερε να δείχνουν και τα κενά που δημιουργούνται κάθε χρόνο στα σχολεία από 1 Σεπτέμβρη και οι αναπληρωτέ που πάνε σε Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο και στελεχούν τα σχολεία τελευταία στιγμή. Να τα δείχνουν και αυτά οι κάμερε, έτσι, όχι μόνο τα σχολικά που μου έλεγε πριν. Είναι τυχαίο ότι εκείνη την ημέρα που κάψαν τη Μαρφίν επίτηδε για να προσανατολιστεί ο κόσμο, κάψανε και κάποια αρχεία που ήταν η Ελίσσα Λαγκάρ Ήταν τυχαίο ότι αφήσανε του ανθρώπου εκεί να δουλέψουν με την απλή τη απόλυση και του αφήσαν όλου και του κάψαν επίτηδε. Οι ίδιοι αυτοί και λένε για διχασμού και το διχασμό δεν θα υπάρχει πάντα γιατί είναι η αδικία που έχει επικρατήσει. Με αποτέλεσμα τώρα βάζουν και πλάκα και τώρα έρχεται όχι τέταρτο μνημόνιο. Έρχεται η πλήρη καταστροφή. Άντε, που <Πιούλου> τέλειωσε τόσο καιρό και εξε... ξεκαγκανιάσαμε ναι. χωρί μνημόνια. Να μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ, μέσα να μιλήσουμε σοβαρά, άτευρε Σουριανίδε. Να σου πω, θεωρεί τώρα ότι ο Μετσοτάκη είναι τόσο γατόνι στην επικοινωνία ή οι συνεργάτε του. Πρόσεξε να δει Θα πάει να κάνει μια εκδήλωση, λέει για τη Μαρφίν. Τι κρύβεται από πίσω, ξέρει. Τι, φραγκά. Ανάλυση ταξιδρία, αγόριμ. Ανακεφαλαιοποίηση. Φόρτισε με. Ε. Λέγε τα ρίφα. λέγε να μάθουμε. Θυμάσαι το Σαντάμ που το δείχνανε τα κανάλια οι Αμερικάνοι και καλά, κατά λάθο του ξέφυγε το βίντεο κρεμασμένο. Mm -hmm. Θυμάσαι. Θυμάμαι που αυτά τα δείχνανε, αυτά τα δείχνανε τότε πριν γίνουν εικόνε φρίκη. Ε. Μπράβο του ξέφυγε το βίντεο στου Αμερικάνου. του Λοιπόν, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στον Καραμαλί. Μόλι είδε το βίντεο ο ήταν πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι πρέπει να μπήκε κάτω από το γραφείο του. Γιατί <laughs> είχε κοψίδια κάτω από το γραφείο, είχε αλλά φοβόταν κιόλα. Λοιπόν, πάει ο τώρα γιατί εμεί θα έχουμε πει στην από τι αρχέ Μαου για Τρία άτομα που ήταν εκεί κοντά στη διαδήλωση, ούτω ώστε νομίζει ότι θα αποφύγει τι διαδηλώσει. Άλλο το μένω μέσα για τον κορονοϊό και άλλο το μέ... μένω μέσα στο σπίτι μου. Γιατί... Άρε, π... τα Ταρήφα, πού είσαι τόση ημέρα oh. να μα φωτίσει. Α, ah. oh. ευτυχώ που αποφασίστηκε να μπαίνουν δύο άτομα ανακούρσα, να, να, να φωτίζεται περισσότερο κόσμο. Yeah. Αλλιώ αυτό το εντατικό, το ιδιαίτερο δεν το μπορούσα να γίνει. Τάξη τουλάχιστον.